Αγαπητή συνάδελφοι, έρχεται η που άξαν. Αγαπητοί συνάδελφοι, έρχεται η που άξαν. Μεγάλη Βαγγέλη μου, μεγάλη, μεγάλη, μεγάλη, δεν είναι και σαν την Πελοπόννη. Α, εντάξει. <laughs> Είναι και κακοσχηματισμένη μέσα από τα Άμα στην δεν είναι σαν την Πελοπόννησο. Δεν να είναι σαν την Κρήτη, να είναι. Καλοδεχούμενοι, αφού δεν είναι σαν την Πελοπόννησο. Από την ομιλία χθε στη Βουλή που συζητούσαν το εργασιακό. Το φιλεργατικό, θα λέω. Λάνε, συγγνώμη, συγγνώμη, μπερδεύομαι. Συνέχεια. Το φιλεργατικό, γιατί δεν είσαι στην ε, γραμμή τη κυβέρνηση. Εγώ κυβέρνησης. είμαι. Α. Φιλεργατικό νομοσχέδιο. Το πιο φιλεργατικό. Θα πηγαίνουμε για ελιέ. Θα πηγαίνουμε διακοπές τέσσερις μήνες το χρόνο. Οι μάνες θα βλέπουν τα παιδιά. Ό,τι καλύτερο. Τι δάσκαλοι. Τι δάσκαλοι. Τι τέτοιοι. Όχι. Οργα... Καλύτερο από του δασκάλου. θα είμαστε. Εργάτης είναι καλύτερος από το δάσκαλο. Ναι, ναι, ναι. ναι. Oh, εργάτης σημαστε. να πας. <laughs> Εναερήτης. Ναι, ακόμη <laughs> καλύτερο. Μια χαρά. Εδώ, είμαι εργάτης. ,τι καλύτερο. Τι φτιάσκω αυτό χθε. Πιο απ' όλα. Με τα κανάλια. Γιατί να κάνει, τι φιάσκω, να πάνε Τι Να στήσουν με, με του εφοπλιστέ να στήσουν ολόκληρη την κατάσταση. Το, ακόμη το μελετάνε. Του πήραν τηλέφωνο για να πάνε όλοι να ταξιδέψουν. Mm. Το και στήσαν και εταιρείε. Το στήσαν με τι εταιρείε. Το Θα δημιουργηθεί μια ανταρσία εκεί κάτω. Θα γίνει χαμός. Και δεν υπήρχε ένα mm. να πει κάτι υπέρ. Δεν το πιστεύανε. Του. Και είπαν υπέρ των απεργών Ε, εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Το κόψαμε, βέβαια, το πετσοκόψα στα κανάλια, δεν τα κανάλια. Το, το live έπαιξε το πρωί. Το live, δεν το βράδυ. Και Το βράδυ λένε ναι, ναι, Απελπισία, εδώ τα λεπορία. Ναι, ναι, ναι, ναι. Όχι εντάξει, τα λεπορία, καλά κάνει άνθρωπο άνθρωποι. Έχουν <laughs> δίκιο. Όχι, τι είναι αυτά. Μην ξεχνάμε και τι κάνουμε. Είναι αυτά τα λεγόμενα, τα πετσόμενα τα, τα κανάλια. Ναι. Θα τα Ο, ο, ο, ο κυριάκο Μητσουτάκη εκτό από τα χαρμόσυνα νέα που μα είπε ότι έρχεται μεγάλη. Ε, μίλησε και περιέγραψε με χρώμα Α, με χρώμα τι, χρώμα της φωνής όχι έβαλε ένα χρώμα στην χώρα η αλήθεια είναι άλλη και κύριοι Σάνση. όλα μαύρα στη χώρα όλα μαύρα στο νομοσχέδιο <σταλήρια> <σταλήρια> τελικά όσο μένει αυτή η κυβέρνηση η που μεγαλώνει Μεγαλόνι. Η Νέα Δημοκρατία είναι μια τεράστια... Megalώνει. Που Που μεγαλώνει. Δεν ήταν αλλιώς το λέγαμε, όσο νυχτώνει... Όσο, ναι, μεγαλώνει. Είναι όσο, όσο η, νέα η νέα δημοκρατία. δημοκρατία τόσο μεγαλώνει ναι, Κάτι, ναι, έχουμε, ναι. Καταλάβει. Ναι, Κάτι γενικώς... έχουμε καταλάβει Θα καταλάβουμε και τα επόμενα χρόνια Με αυτό το νομοσχέδιο Και ειδικά μια μέρα είναι μετά την ψήφιση Ήταν ωραίο, χθε έβλεπα τον Πρωθυπουργό Έβλεπα τον κύριο Χατζηδάκη Άνθρωποι χωρίς ένσημα να μιλάνε για εργασιακά θέματα Και να, πολύ ωραία. και να ορίζουν και με ύφο. Συγγνώμη, Ξυγε... Ξυγε... Ξυγε... Κυριακό, έχω δουλέψει 10 χρόνια σε τράπεζες ε, Sorry, sorry, είμαι τράπεζε. Στυλ... Εγώ... Συγγνώμη, το τι ξέρω λέμε. Είμαι εγώ έτσι λίγο αιμονικό. Συγγνώμη, συγγνώμη. Όχι, να τα Όχι, να αυτά. αποκαταστήσουμε την τράπεζα. Να, ναι, βεβαίω. Ο Χατζημαρκάκη δουλεύει. Okay. Είναι πιο αστείο να λε: Έχει δουλέψει ο Κυριακό Μητσοτάκη παρά να λε δεν έχει ένσημα. Είναι από τα δύο πιο ασθενεί. Έχει δουλέψει 10 δέκα χρόνια, που το λέει κιόλα. Ότι ναι. είναι δέκα χρόνια, λε και είναι μια ζωή. Εγώ δούλευα, έχω φάει. Ό,τι πώ μεροδου... θέλετε. Ναι, ναι, ναι, ναι. Άλλοι κάνουν ένα χρόνο. Θα περιμένατε από μένα ένα-δύο χρόνια. Το ότι είσαι είσαι και τα παιδάκια. Λέει και τι είπε, σε τράπεζα. Δεν το πίστευα και πώς, σε μια τα, τα παιδάκια. Είπε. Είχαν ναι. την άποψη ότι δεν έχετε δουλέψει ποτέ. Και δούλευα. Πώ, έχω δουλέψει. Απού ενθουσιασμένα τα παιδάκια. Και είπε τα χρόνια. Αυτό που είπε και σύμβολο τραπεζών και σε... σύμβολο επιχειρήσεων και σε μια. Να μία... το κρατήσει αυτό σαν εκπομπή είναι ωραίο. Δηλαδή, πώ είναι το ουράνιο τόξο στην ΕΡΤ και βγάζει κάτι παιδάκια εποχή mm. η πλάκα. Έτσι να βγει και με τσοτάκι, να βγάζει. Καταρχά εννοούνται δηλαδή είναι ίδιο επίπεδο γενικό Εντάξει. Σήμερα με την Ούρσουλα κάτω. Στο... Ποια Ούρσουλα? Τη Φόντερ Λάιεν. Oh, ναι. Είναι στην αρχαία αγορά κάτω. Και... Κάπου είναι κάθε μέρα. <laughs> Ποιος... Κάπου είναι σε ένα ωραίο δεκορ. <laughs> Του έχουν κάνει πολύ ωραντεκόρου. Πολύ ωραντεκόρου. Δηλαδή βλέπουμε τον Κυριάκου. Καλύτερα πιο Με πολλά από τον ευτύχη Μπλέτσα. Ο ευτύχη Μπλέτσα χθες, έχει ταξιδέψει. Βλέπει πίσω ένα καταράκτη. Α, ωραίο κτλ. Και, και ο Κυριάκου πάντα κάθε μέρα μια πρασινάδα. Παρόμοιε εκπομπέ. Παρόμοιε εκπομπέ ταξιδεύοντα. Μόνο <laughs> που <laughs> δεν έχετε τραγουδίσει ο Κυριάκου. Και δεν τραβάει μόνο στην κάρτα. Θα μπορούσα να τραβάει την κάρτα. Ένα τραγούδι. Πού είμαι. Που, πού είσαι. Πού είμαι. Ο Ο Κυριακός, λοιπόν, ο Μητσοτάκης ο Πρωθυπουργός μας, χθε στην Βουλή, δεν, τώρα αυτό που ακούσαμε εδώ τα μαύρα όλα που βάλαμε εμείς είναι μοντάζ, αλλά μίλησε κάποια στιγμή και επικαλέστηκε, για να πει μάλλον ότι πάνε καλά τα πράγματα στη χώρα και θα πάνε καλά, επικαλέστηκε ένα τράνταχτο επιχείρημα, Α. είναι λίγο πολιτικό, λίγο οικονομικό, θα ακούσει και μπορούμε να χαρακτηρίσουμε το επιχείρημα πώς ακριβώς είναι. Αύριο θα είναι εδώ πέρα η κυρία Βαντελάινεν και ελπίζουμε, εκτιμούμε, είμαστε περίπου σίγουροι ότι μέσα στην ημέρα θα έχει και τυπικά εγκριθεί από τα πρώτα το σχέδιο της ελληνικής κυβέρνησης και το Ταμείο Ανάκαμψης. Τα άστρα για την καλή πορεία της οικονομίας είναι ευθυγραμμισμένα. Α, τα άστρα. Ζώδια. Τι έγινε. Δεν ξέρω. Και ζώδια. Έχει ανάδρομο μέχρι τι 20. Δεν ξέρω. Ξέρω. δεν ξέρω. Παρόλα αυτά, δεν είναι μοντάζ, το είπα έτσι χθε στη βουλή. Α. Ότι τα άστρα είναι ευθυγραμμισμένα τη ελληνική οικονομία. Σύμφωνα με τα ταρό. Ξέρω Σύμφωνα με τη Λίτσα Πατέρα. Φώναξε. Σύμφωνα ένα στο Μαξίμου και του λέει Θα πάει καλά η οικονομία. Δηλαδή έχει του λογογράφου δίπλα, έχει και ένα αστρολόγο. Μ, όχι, μπορεί να είναι το ίδιο να το υπάρχει υπάρχει υπάρχει πρόσωπο. Να αυτή λέει με το ίδιο πρόσωπο. Κάποιο γράφει τα κείμενα. Μα τα άστρα! Επικαλέστηκε τα άστρα στη Βουλή. Έχει για άλλο που κάνει. Έχει άλλο παχαιρέσει. που κάνει τα δαφνόφυλλα. Μπορεί. Δεν αποκλείεται. Βρε την τύχη. Θυμάμαι προηγούμενο τον πρωθυπουργό. Δεν είναι και κίλια μα. Στα κάναμε τόσου εμβολιασμού. Βλέπαμε. Θυμάμαι προηγούμενο πρωθυπουργό. Προ προηγούμενο το Σαμαρά να λέει ότι η Παναγία θα βοηθήσει και η χώρα θα πάει καλά. Έχουμε κάνει ένα βήμα. Πήγαμε στα άστρα. Ναι. Από την Παναγία. Φτάνω. Ερχόμαστε σιγά σιγά. Κατεβαίνουμε. Κάναν αντικειμενικό προορισμό μελέτε. Δείκτε, αυτά που γίνονται. Τα σύννεφα, έστω. <laughs> κάτι. <laughs> τα μερομήνια. Το δάχτυλο για τον αέρα να δούμε πού πηγαίνει. Ο, αυτό είναι άσχημο γιατί συνδυάζεται με το όσο υπάρχει κυβέρνηση, τόσο η τέτοια μεγαλώνει. Μαζί ναι. με το δάχτυλο είναι. Τα άστρα Πώ θα μεγαλώσει. Ναι. Είναι ευθυγραμμισμένα τα άστρα. Το είπε κανονικά. Ευτυχώ. Ευτυχώ φαντάζεστε ότι θα γινόταν αλλιώ. Ναι. Δηλαδή, αν του πει κάποιο αστρολόγο κάτι δεν πάει καλά, τι γίνεται. Σπάει πρόγραμμα, βγαίνει διάγγελμα. Κτίβο, Μελετώντα τον εγώ καιρό. Που αυτή τη στιγμή είναι στον. Πού είναι ο Εγώ και ο Στον Ιχθί, έχουμε να πούμε ότι. Το και το. Ξεπερνώντα τον ανάδρομο Ελμή... αυτά είναι ώρα. Ποιοι είναι οι πλανήτε τη χώρα όμω, έχει βγάλει κάποιο το χάρτη. Ναι, πολιτικά έχω Τα έχω δει, εγώ έχουν βγάλει. Α, έχουν βγάλει. Α, έχουν βγάλει. Ναι, βάζουν με, μερομηνία γέννηση όταν γίναμε κράτο. Πότε. Το 30, <laughs> Πότε δεν γίναμε κράτο. Τι αυτό. Για όλα υπάρχει. Και ποτέ δεν γίνεται άνθρωπο κάποιο που ναι, ναι, ναι, παρόλα Παρ' όλα αυτά όμως υπάρχει μια ημερομηνία γέννηση Αυτό που δεχόμαστε. Το τυπικό. Α, το τυπικό ναι, ναι, ναι. Ότι είναι σοβαρά τα άστρα και το πρόβλημα. Δεν κατάλαβα. Είναι επιστημονικό γιατί. Οι λοιμοξιολόγοι γιατί είναι σοβαροί. Που λένε μια έτσι μια αλλιώ. Μια το άστρα σε 11 είναι κάτω από 30. Μια κάτω από 60. Ναι εκεί έχουμε ένα θέμα. Έχουμε Αλλά ένα θέμα. ας μην το επε Τες λοιπόν ψηφίστηκε το έργασιακό νομοσχέδιο το περίφημο, ψήφισε και ο ΣΥΡΙΖΑ κάποια άρθρα. Oh, ήταν ονομαστική. 55 εκεί. τον αριθμό. Από πόσα, έχει σημασία, <laughs> είναι από χίλια δεν και τίποτα. 129. Yeah, 129, περίπου τα μισά. Θέλω να πω, μας λέγανε όλες τι προηγούμενες μέρες ότι είναι η μητέρα των μαχών. Αν τη μητέρα των μαχών ψηφίζει 55 Κατέβηκε και στην πορεία Και ο Αλέξης Μήπω κατέβηκε για τα άλλα άρθρα Τα άλλα, όχι ναι. τα 55 Δηλαδή έπρεπε να διευκρινίσεις το πανό να γράφει μπροστά Εμείς κατεβαίνουμε για τα άλλα 70 <laughs> Δεν είναι τώρα αυτό που νομίζετε Και όχι μόνο αυτό, είπε χθε, θα το ακούσουμε τώρα ότι θα αποσυρθεί όλο το νομοσχέδιο, αφού έχει ψηφίσει όμω τα 55. Πότε τι θα, θα αποσυρθεί το νομοσχέδιο, όταν εγκρίνει κυβέρνηση, Μωρέ. Θα ξαναγίνει κυβέρνηση. Ναι, έτσι λέει. Πότε, είναι τώρα κοντά, Δεν ξέρω. <laughs> Α το μεχτώτε, θα έχουμε συνηθίσει. Θα πηγαίνω για τι Ελληνέ και θα έρθουν να μου το κόψει. Ναι, θα αρχίσει και θα πάει. Θα να πληρών, βάζω τα ρεπό στο πορτοφόλι και θα, θα έρθει ο άλλο. Έστει ο να ακούσουμε τι... πώ θα καταργήσει αυτό που μισοψήφισε χθε. Το μόνο που θα πω σε σχέση με τα εργασιακά είναι ότι δεσμευόμαστε. Αυτό το νομοσχέδιο να το αποσύρουμε όταν οι πολιτικές συνθήκες θα δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση με απλή αναλογική να συγκροτηθεί μια προοδευτική κυβέρνηση. Και όχι μόνο να ανατραπεί αυτό το νομοσχέδιο, αλλά να προωθηθούν και ρυθμίσει στήριξης του κόσμου της εργασίας. Όταν λοιπόν το έχει ονομάσει η μητέρα των μαχών, Και όταν εδώ και 10-15 μέρε, μην πω και ένα μήνα, ρίχνει όλα τα επικοινωνιακά σφυριά, χτυπάνε σε αυτό, δηλώσει, άλεξη τσίπρα, βουλευτών. Δεν ψηφίζει 55 άρθρα. Δεν ψηφίζεις κανένα άρθρο. Δεν ψηφίζεις κανένα. Για να σηματοδοτήσει αυτό ακριβώ. Και αν θες, αν είσαι και μάγκα πολιτικά, κατεβάζει ένα δικό σου νομοσχέδιο. Όλα αυτά τα 55. Ναι, τίποτα, και λες, σας αυτά και, και σα καλό να τα ψηφίσουμε. Τυπικό έτσι κι θα παίρναγε. Δεν είχε την ανάγκη τη ψήφου έβγε, του ΣΥΡΙΖΑ. Θα παίρναγε γιατί η πλειοψηφία είναι 158 οι βουλευτέ Νέα Δημοκρατία. Θέλω να πω, δεν γίνεται να ανεβάζει τόσο πολύ τους τόνους για το εργατοκτόνωνο νομοσχέδιο, τον φωνιά, το χατζηδάκι, δεν ξέρω εγώ τι άλλα λέγανε. Να εγκαλούν το πάμε γιατί δεν πήγε στο γραφείο του χατζηδάκι ενώ πήγαινε στο γραφείο του Σαχτσιόγλου. <laughs> Και χθε να έχουν καταπιεί όλη τη γλώσσα του η επειδή 55 ψήφισαν από αυτά. Και όλο το χατζηδάκι, να έχουν καταπιεί όλο το Θέλω να πω, δεν δίνουν καθαρό. Καθαρό στίγμα για το τι ακριβώς γίνεται, γιατί μετά ψάχνουν να βρουν τα γιατί και τα διότι. Εκτός και αν το ψήφισαν για να εφαρμοστεί και να το καταργήσουν στην πράξη. Α, το έχουμε ξαναδεί αυτό. Το, το. έχουμε ξαναδεί όπως η φίρμας στον ποιμό το μνημόνιο, ταιριάξε. Ναι, εντάξει, <laughs> <Ναι. laughs> ταιριάζει. Όντως. Αυτά όταν λοιπόν... ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ στα πράγματα με το καλό, όταν ναι. ξανάρθει, ναι. θα το καταργήσει με ένα νόμο και ένα άρθρο. Ή κομμάτι, κομμάτι, τα πρώτα 70 που δεν ψηφίσατε, τα καταργήσει πρώτα και μετά τα άλλα 50. Αν θυμάσαι και το μνημόνιο κατά 70% είχε θετικά. Είχε πει ο Γιάννη με έναν νύχτα. Τότε ω υπουργό του ήρθε. Ε, ο Γιάννης ήταν ξεπουλιτάρι τώρα, τα Αλλά δεν κατήργησαν ούτε και τα 30% που ήταν αρνητικά. Ε, γιατί το εφαρμόσαμε, το καταργήσαμε. Ποιο μα έβγαλε ο. τα μνημόνια. Σωστό. σου είπε και προχθέ Ναι, μα έβγαλε λίγο. ότι έχει Ότι μα έβαλε δεν είναι. Το ότι 5 χρόνια. Κανεί έγινε το τελευταίο μήνα. Αυτό. Ο κόσμο θυμάται Στο τέλος μα. Τα γεγονότα σε πολλούς ανθρώπους μπαίνει το ένα πάνω στο άλλο Όχι το ένα δίπλα στο Ναι. Οπότε δεν έχουν τη δυνατότητα να κάνουν. Εντάξει, απλά μια καλή αναδρομή στι σκέψη, στα γεγονότα κλπ. Δεν, δεν είναι κακή. Δεν είναι κλειστά όλα αυτά. Τι έγινε off, off, όλα αυτά είναι κλειστά, δεν υπάρχει. Πού την πάει τώρα, Κύρισ... ο Κύρισ... Ο Κύρισ... την πάει μια βόλτα πολύ μπρομενίζει ο Κυριακό. Κυριακή, την Α, έτσι, πατάνε, είναι... στα λιβάδια εκεί. Την είπαμε με άλλη προφορά, Βάντερ γερμανικά. Βλάχο, τσόκαρο, μια γλώσσα και μετά θα μα Το Πώ. Το σωστό είναι αυτό. Τέλο πάντων. Έχει ωραία πλάνα. Πάντω, κάνω το γύρο του κόμματο. τα πλάνα έχει ένα πλάνο που είναι γύρω-γύρω που κάθουν Είναι σαν την πίτα τη δημοσκοπή. Στη στημένη του Σκάι που λέει: Που έχει το 40% μικρότερο από το 20%. Γιατί τι είναι. Το 40% δεν είναι μικρότερο από το 20%. Σχετικά είναι όλα. Μπράβο, αυτό ακριβώ. Ο Κυριάκο, λοιπόν, να Κυριάκο από τον επόμενο πρωθυπουργό. Να έρθουμε στον τωρινό πρωθυπουργό. Μίλησε και έκανε μια... αυτό που κάνουν όλοι οι πολιτικοί... Είπε Μιλέκε... για πάρα... Πα, όχι, όχι, όχι αυτό, όχι, όχι, αυτό ναι, Α. εντάξει. Θολώνει λίγο την κατάσταση. Πιάνει κάτι από τον αντίπαλο, το μεγεθύνει, για να δείξει ότι έχει άδικο ο αντίπαλος. Και λέει εδώ για τις υπερορίες. Και έρχεστε, έρχεστε, κάνετε μία σύγχυση. Συγχέετε τις υπερορίες από τη μία με τη διευθέτηση χρόνου εργασίας από την άλλη. Για να το πούμε πάρα πολύ απλά. δίποτε εργαζόμενος σήμερα δουλέψει παραπάνω υπερορίες, παραπάνω υπερορίες, εμείς πράγματι αυξάνουμε το πλαφόν των υπεροριών, θα πάρει περισσότερα λεφτά. Τελεία και πάυλα. Δεν το αμφισβητεί αυτό. Όποιο δουλεύει υπερορίες θα παίρνει λεφτά. Με τον νόμο που φέρουνε. Δεν θα δουλεύει κανεί περορίε, γιατί θα είναι διευτέτη μετά. Ναι. Αυτό είναι το θέμα. Δεν προκύπτουν οι περιορισίε, είναι προκύπτει η παρασκευή, α πούμε. Δεν περιορίρια θα σου σειώ αυτό το δύο όρο παραπάνω, μην έσυμα στην παρασκευή, χέστηκα. Και εδώ κάνει το μάγκα με κάτι που κανεί δεν το έχει θέσει. Ναι. Δεν είπε κανεί ότι οι περορίε δεν θα πληρώνουν. Οι περορίε θα πληρώνουν και αυτό και τι διπλαστέ μου. Αλλά δεν θα γίνονται. Εσύ είσαι εργοδότη, μικρού. Γιατί το οι περισσότεροι εργαζόμενοι στη χώρα δεν δουλεύουν σε μεγάλε επιχειρήσει, είναι κάτι μικρέ κάτω των 10 ατόμων. Θα σου πει λοιπόν, ότι και καλά θα συμφωνήσει. Θα κάτσει δύο ώρε σήμερα. Ναι. Θα το πάρει υπερορία, όχι είναι ήδη θα το πάρει σε ρεπό. Ναι. Αυτό. Ναι. Τι κάνει. Την υπερορία την έπαιρνε μέχρι χθε. Με κάποιο τρόπο, αν καθόσου. Κάπω, ναι. Γινόμα... ναι γινόμα... Την και αυτό δεν ήγε. Γι' αυτό δεν κόμμα έλανε. Ναι, εν πάση περιπτώσει, κάπω το, το έπαιρνε. Ή ήταν νομικά. Αν κατέφευγε κάπου, θα δικαιωνόσουν μάλλον. Τώρα εδώ δεν υπάρχει αυτό. Δύο ώρε παραπάνω θα πάρει ρεπό του Αγίου. Ναι. Και όταν αυτό. είναι να φτάσουμε στι υπερορίε, συμπληρωθούν τα ρεπό σου, θα δούμε τι θα γίνει όταν δεν βγαίνει. Και βγαίνει με ύφο. Και λέει ότι του υπερορείε, όποιο τέλο θα παίρνει τα λεφτά. Τι είναι αυτά που λένε. Πού τα το σαμάράσετε, δυσκολεύομαι. του κόλπου. Πού τα λέει αυτά, Όποιο είναι μέσα σε χώρο δουλειά, σε εταιρείε, ξέρω, μου συζητούσε και με κάτι φίλο που είναι σε εταιρείε μεγάλε, του ηλεκτρονικού χώρου, έχουν δύο χρόνων ρεπό και άδειε να πάρουν. <Και <Και <Και <πάρουνε> ναι, και σε άλλε εταιρείε. στα σούπερ μάρκετ. Ναι, ναι, ναι. Τι, τι που αυξάνει το ωράριο. Έμουν θα, θα μειωθεί ο μισθό, γιατί θα έχει υπερορίε, θα δουλεύει και παραπάνω και δεν θα τα παίρνει και ποτέ. θα μαζευτεί ένα στόκ και άντε να ξεστοκάρει. ρεπό και πρώτο, τέτοια Δεύτερο, δεν είναι ότι η στο σούπερ που αξίθηκε ότι θα πάρουν και μια άλλη βάρδια Άχι κόσμο για δεύτερο. να δουλέψει, οι ίδιοι δεύτερο. θα δουλέψουν θα και δουλέψουν. θα κάνεις τη διευθέντηση, θα του πει κάποια στιγμή τον Αύγουστο το που δέκα, χτυπάνε δέκα, εμείς θα του πει κάτσε μια εβδομάδα παραπάνω ναι. Ναι, Γιατί θα έχουν μαζευτεί. Ναι, αλλά θα έχει δουλέψει 100 εβδομάδε παραπάνω. παραπάνω. Και θα έχει γίνει ράκο αυτέ τι 100 που θα δουλέψει παραπάνω. Αυτοί νομίζουν ότι γινόμαστε Ευρώπη, γινόμαστε Αμερική, δεν ξέρω τι, αν δεν βρουν τα ωράρια και αυτά. Επειδή έξω το Supermarket κλείνουν. Όλο το βράδυ είναι κάποια. Ταινίε, βλέπουμε τι ταινίε και του λέει: Ωραία και εμεί. Στι 10 η ώρα, 10.30 μπορεί να πάω να πάρω τσίπ. Ό,τι βλέπει τι ταινίε. Βλέπουν Netflix και λέει: Θα κάνουμε και εμεί αυτό. Κωστί, Στο Netflix έχει κι άλλα. Γιατί δεν βλέπουν άλλα. Ένα κάζονται παπέλ. Ένα κάζονται παπέλ, θα βγει τώρα το καινούριο. Αυτοί έχουν επικεντρωθεί και στο Peaky Blinders ναι. με τη μαφία <laughs> όλη την ώρα. Επιλέγει η ρεαλί. Ναι, εντάξει, Ντάξει, τι να κάνει. Ο Χατζηδάκη έτσι όπω τον βλέπει, ποιον σου θυμίζει. Ο Χατζηδάκη όπω τον βλέπω, ναι. Πιο καρτούν. Όχι. Α, σε καρτούν κατηγορία πήγα να δω. Τον Γκέρμιτ. Χ... Όχι, όχι. Δεν είναι σαν τον Γκέρμιτ The Frog. Υπάρχει ο βουλευτής τη Νέα Δημοκρατία, ο κύριο Χρυσομάλη τη Νέα Δημοκρατία, είναι στη Μεσσηνία ο οποίο μα λέει όλο αυτό που έκανε ο Χατζηδάκη, τι ακριβώ είναι και ποιον θυμίζει. Αν ασχίσετε μια κριτική στον Κωστήτο Χατζηδάκη, τον Υπουργό, θα μπορούσατε απλά να του πείτε το οποίο είναι αλήθεια ότι στην ουσία εφαρμόζει. Αυτά που είχε πει ο Μιχαήλ Μπακούνιν <Κιλίδι> Αυτά που είχε πει ο Μιχαήλ Μπαπούνιν. Δηλαδή, βελτιώνει τι συνθήκε εργασία, αποδίδει στην εργασία αυτό που τη οφείλεται δίκαια και αποδίδει με τον τρόπο αυτού του ανθρώπους ασφάλεια, άνεση και αναψυχή. Γιατί και αυτή είναι η αλήθεια που γίνεται με αυτό το νομοσχέδιο. Μπράβο <Κιλίδι> <Κιλίδι> στου <καλωματιανούς, Κιλίδι> που εκλέγουν τον κύριο Ξωμάλη. Και μπράβο σε αυτά που τον έχουν ποτίσει. Καλά τα καλαματιανά. Ό,τι καλαματιανό. Βλέπει, μα, μα βλέπει τον Χατζηδάκι ω τον Μπακούνιν. Ε, προφανώ το καλαματιάνο έχει πάει σύννεφο. Αυτό το και ε, δεν εννοώ το χορό. Καταρχά είναι για βρυσιά για τον Χατζηδάκι. Αν άντρε Μπακούνιν, να του πει ότι του καλό. Αυτά, αρέσουν. Α, αρέσουν, ε. αρέσουν ε. Μπορεί να έχουν θέμα με την αριστερά, οτιδήποτε ακουμπάει και προσωμιάζει προ την αριστερά, γουστάρουν όλοι. Τι είναι τώρα το αποτέλεσμα πιανού. Τη ιδεολογική ηγεμονία τη αριστερά και πάλι ναι, έχει ναι, μπει ναι. και στου δεξιού μέση. Του έχει κατακλείσει. Μα βλέπει και λέει το Χατζηδάκιν Μπακούνιν. Από Κα όλα αυτό σκέφτεται. Λέει κάποιον Μπακούνιν. <laughs> δεν το λε. Ούτε εξωτερικά μοιάζει και ούτε αυτά που κάνει. Θα τον μπλάκονε σφαλιάρε ο Μπακούνιν αν ήταν εδώ. Αν δεν το κατοπλάκι τον... πρώτα. Είναι όλα αυτά μαζί. Τα, οτιδήποτε μπορούσε να κάνει. Μπακούνιν. Εντάξει, έχει, κοίταξε, Έχουν ισχυρό κείμενο. Ναι, όχι με επιθεώρηση. Επειδή είναι καλοκαίρι. μπορεί να ταιριάξει κάπου. Δηλαδή, το είπα, αυτό κατέβηκε κάτω μετά οι συνάδελφοί του, τον κοίταξαν τον κύριο Χσομάλη, τι του είπανε. Μπράβο Μπράξεις, όχι μπράβο, όχι δεκτή. Τέτοια παπαριά κανεί. <laughs> δηλαδή, όλοι <laughs> τις και δεν την είπα, δεν τολμήσαμε. Το, ναι, δεν πέρασε από το νου, αλλά δεν θα το λέγαμε κιόλα. Αλλά με ναι. χαρά όμω. Ο ναι, Σομάλ ναι, ναι. βγαίνει να το πει και θα πάει στου ψηφοφόρου και θα πει να έχουμε τον Μπακούνιν. Καλά, δεν ξέρουν ο χριστό ψήφοι Θα νομίζω Κύριε θα, κυρα, και ο θα λέει, τι είναι <laughs> Ο <κυρανάκης, laughs> Ναι, όλα αυτά τα το στο Ο ένα βουλευτή είναι αυτό, ο, Σομάλης. ο άλλος βουλευτής της κύριο Βολουδάκης, Ο άλλο βουλευτή τη Δημοκρατία είναι ο κύριο Βολουδάκη, ο οποίο μιλάει για το, τη διευθέτηση του χρόνου. Αυτά τα ναι. παραπάνω δύο ώρα με ελιέ, ρεπό και άλλα τέτοια. Ξέρετε ότι στην πράξη πολλοί έτσι κι αλλιώ δουλεύουν 10 ώρα σήμερα και επειδή δεν υπάρχει σήμερα ψηφιακή κάρτα εργασία, δεν ελέγχεται αυτό. Ξέρετε ότι έτσι θα κερδίσουν 20% στου χρόνους του μετακίνησή του κάθε εβδομάδα. Το πιαζέ? Τι λέμε τα λέει λέει εδώ, φορικά, εδώ, Τα Μπράβο. Ε, πόσο, μια μέρα, μια μέρα τη βδομάδα προκύπτει. Όχι. Σκέψου τι ώρε που θα κάθεσαι. Τι προτείνει εδώ ο κύριο Βολυδάκη, Κατάλαβε. Πήγαινε στο κλασικό 8ο. Έφευγε 8 το πρωί για να σε 9, πιάνουμε το κλασικό. Μια 5 το απόγευμα έφευγε. Για να σε έξι σπίτι. 6 Έξι. Δύο Φεύγει αυτό. Πέρα από το τη σκέψη του Και δεν μπάς στο Όχι, σπίτι. αν κάτσει σε ρίο και εβδομάδα. Αυτό λέω. 4 4 μέρες, μέρες, και, την ναι, άλλη, νίχτα, και την άλλη μέρα. Και την άλλη και την μέρες, μέρες, μέρες, δύο μετακινήσεις, Μία το έξ, πήγαινε, μία το έξ, γράβο, και τα οικονομία που γίνεται. Αυτό. Λύνεται και το για όλου εμάς. Τι υπόλοιπε μέρε θα σεράκος, δεν πρόκειται να βγεις από το Όχι, σπίτι. θα κοιμάσαι. τρει Με το του μέρε και που Να δουλεύει η μηχανή, δεν κατάλαβα το εργοστάσιο γιατί το νοικιάζουμε το χώρο. Το, το, το νοικιάζουμε μόνο δουλεύει. για τη μέρα. 15 ώρε θα σου περνάει. Την νύχτα χάνει για να έχουμε του κινητά νύχτα... να βολορδένουν και τον να το παίζουμε στι διαδρόμου. Με μες στις κόμες, το σκοτάδι δεν έχουν ψυχή τα μηχανήματα. Ένα. Με το σκοτάδι. Δεύτερον, δεν τα φτιάξαμε τα μηχανήματα για 8 ώρε. Το μηχάνημα είναι να μα υπηρετεί. Να δουλεύει μηχανή. όλη τη μέρα. Το μηχάνημα να δουλεύει μέχρι να πεθάνει ο εργαζόμενο που είναι από πάνω. Ναι, ή το μηχάνημα Δεν κολλάει το μηχανή. Αλλά είναι ωραία αυτή η πρόταση. Μειώνονται οι μετακινήσει και έχουμε κέρδο από τι μετακινήσει. Αυτού ψηφίζει κανεί. η Η τιμή, τιμή τη βενζίνη θα πέσει έτσι. Όλα Συγγνώμη, θα υπολογίσουμε όλα. Όλα θα πέσουν. Κανονικά. Πρώτο θα Κα, πέσει ο εργαζόμενο. Αν θα πέσουν, πρώτος, το θα πέσουν. Αν θα πέσουν όλα. Πολύ το πουλί του πρώτο και μετά το υπόλοιπο. Ε, δεν δεν του ενδιαφέρει τίποτα απ' όλα. Αυτά τα γράψανε κείμενο. Δεν είναι σου βγήκε σε ένα panel και σε πιέζει κάποιο και δεν του Που είναι λογικό, Πώς προφορικά. είναι η βουλτεύση που βγαίνει ώρα και λέει μόνο ξεφεύγευγε με ένα <laughs> ναι, ποτέ δεν έχει πει κάτι <laughs> <σηκολουθυμένο. laughs> Αυτοί μια... εδώ τα γράψανε μπορεί και συνεργάτες τα διαβάσανε, λέει πολύ ωραία αυτό θα το πω Και πήγε και είπε: Ο ένα ότι είναι ο Μπακούνιν, ο Χατζηδάκης και ο άλλος ότι κερδίζουμε από μετακίνηση. μετακινήσεις Και μετά τώρα, τώρα. μετά στα έδρα και λέει: Όχι, μπράβο, ρε. Μπράβο, όχι, όχι. Εσύ είπε καλύτερη από μένα. Ε, όντως, oh, call, high εδώ, five. Ρε, έχουν... <σχει> μανίτο, ρε, που το σκέφτηκε, ρε. Αυτοί οι δύο έχουν συναγωνισμό. <σχει> <σχει> Λέ, Λέ, <σχει> είπε και Έχει άλλους, δεν είχε ομιλία Λοβέρδου, νομίζω. Δεν μίλησε ο ο Γιάννη. Ναι, Έχουμε Ο δεν πρέπει να μιλάει πάντα. Ο σωστό να μιλάει πάντα εκπομπή σε κανάλι. Εδώ είναι και κυβερνητικό. Τι θα πει, Να τον έχουν τα μέσα να τον προβάλλουν. Όχι, κρίμα. Όντω. Βγαίνει ο Πολάκης λοιπόν χθε και λέει: Δεν έχει κάνει το εμβόλιο. Ναι, αλλά έχει κάνει έτσι γρήπη. Λύσει και αυτά. Ναι, δεν έχουν αποδώσει τα δύο τελευταία. Είναι γιατρό ο Πολάκης Και είναι σε ένα κόμμα που ο πρόεδρο του κόμματο ο Τσίπρα είναι για τα εμβόλια, είναι υπέρ. Είναι περισσότεροι υπέρ, υποτίθεται αριστερή, άρα ορθολογιστέ. Είναι σαν για αυτό που λέμε: Έχω τελειώσει νομική, αλλά δεν είμαι δικηγόρο. Δεν εφαρμόζω τη δικηγόρια. Αυτό ναι. είναι ο, ο Πολάκη. Είναι, είναι γιατρό κατευθυμισμών. Είναι γιατρό και τον ακούει και κάποιο κόσμο. Και υπάρχουν αρκετοί συζητητέ που τον βλέπουν σαν Θεό τον Πολάκη. Αυτό είναι το πιο ωραίο. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. <laughs> δεν είναι απλά ωραίο. Βγαίνει λοιπόν και λέει διάφορα χτε ο Πολάκη παρόμοια, παρόμοια, αν όχι ίδια, έχει πει και ο Βελόπουλο στο παρελθόν. Πρόσφατα δηλαδή. Τα, τι είπε η Πατρίδα, δεν πουλιέται εί, Αυτό όχι. δεν το είπε ακόμη ο Πατρίδα. Κράτα Πουλνάκης. για την πίστη ψηλά. Όχι, δεν το είπε αυτό. Θα τους βάλαμε δίπλα-δίπλα να κάνουμε τη σύγκριση. Τι λένε και οι είπε δύο. Είπε κουρκουμίνο Όχι ακόμα. Είναι θέμα χρόνου. Ούτε έχει πουλήσει είναι, είναι, είναι θέμα χρόνου. Ναι. Να ακούσουμε τι λένε για τα εμβόλια και οι δύο. Την επιστημοσύνη μου δεν την παζαρεύω με κανένα Εγώ όταν μιλάω ξέρω τι λέω Δεύτερον, πέρυσι τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο έκανα και αντιγρυπικό και αντιπνεμονιοκοκικό Εγώ δεν είμαι αντίον των εμβολίων, θα κάνω τον χρόνου τον πνεμονιοκοκό, έτσι, να ξέρουμε και τι λέμε ε, έχω κάνει όλα τα εμβόλια, τα κορίτσια μου κάνουν τα εμβόλια Η κόρη μου έκανε μικρή εμβόλια Όμω. Έκαναν τα δοκιμασμένα εμβόλια. Τα κάνω Τα δοκιμασμένα εμβόλια. Φυματίωση, κάναμε όλη, μικρή εμβόλια Και εδώ τώρα να πούμε πάλι μερικέ αλήθειε. Γιατί εδώ δεν θα ξεχάσουμε την ιατρική που ξέρουμε. Έχουμε κι εμεί καθηγητέ και γυναίκε στο κόμμα μα. Επειδή εσείς στηρίξατε όλο το αφήγημα τη αντιμετώπιση τη πανδημία στα εμβόλια. Γιατί από την αρχή μα λέγανε με ένα εμβόλιο σωθήκαμε. Ναι. Μετά μα είπαν με δύο εμβόλια θα σωθούμε. Ενώ σα φωνάζουμε για κάποια πράγματα από πέρυσι. Μπορεί κάποιοι να λένε διάφορα, εγώ σε, μην σε Και επειδή Η εντεταλμένη πολιτικά επιτροπή των λιμοξιολόγων σα κρατάει φανάρι. Βγαίνει ο Βασιλακόπουλο τώρα και λέει: Ανοεί του και ηλικίου όσοι διαφωνούν μαζί του. Ποιο είναι ο Βασιλακόπουλο. Γιατί γνωριζόμαστε με όλου του κυρίου συναδέρφου, του οποίου τα ερωτήματα που θα απευθύνω απευθύνονται και σε αυτού. Πείτε μου, ποιο είναι ο Βασιλακόπουλο. Έχουμε κι εμεί καθηγητέ και εκατό στο κόμμα μα. Και ιατρικά και να μου απαντήσουν ιατρικά και επιστημονικά πριν με καταδικάσει, όπω λέει η Νέα Δημοκρατία στην ανακοίνωσή τη, ο Τσίπρα και το κόμμα μου. Αλλά κάτι νομίζει. είναι ότι μπορούν να κινηγήσουν ανθρώπους με χτέλους, τα τους κινηγήσω ακόμα στον τέλος. και δεν θα ξεχάσουμε την ιατρική που ξέρουμε επειδή κάποιοι σπήριξαν το αφήγημά τους στην κοινόμα κάποιον εταιρείο. Πίσνα είνοι όλα και οι μάσκες και τα τσιμπτικά και τα εμβόλια είναι μεγάλη πίσνα. Ιδία σοβαρότητα. Ναι, εντάξει. Οποιαδήποτε ομοιότητα με καταστάσει και πρόσωπα είναι τελείω συμπτωματική. Έχει σχέση. Α, έχει σχέση. Δεν είναι καθόλου συμπτωματική. Α, δεν είναι συμπτωματική. Είναι ασυμπτωματική. Ναι, ναι. Αυτά λοιπόν από τον Πολάκη. Μορφή του κόμματο. Επάντω, αν τον πετάξει καμιά ώρα ο τσίπρα σαν τρύπια καπότα, μπορεί να πάει στο Βελόπουλο. Έχει. Τι θα τον κάνει. Αν τον πετάξει, α τρύπια καπότα. Αφόσον δεν τον έχει πετάξει μέχρι τώρα, η ζημιά είναι Έχει γίνει. Δεν έχει νόημα από εδώ και αν δει ότι αυτό του φταίει και δεν βγαίνει. Ε, Γιατί ε, θα ναι. αρχίσει κάποια στιγμή να φαγώνονται, Ναι, θέματα μεγάλα. Τώρα δεν έχει νόημα να τα Ναι, ναι βάλει λέω, αυτό. Δεν λέω, δεν λέω. Αλλά έχει, έχει χαμένε υποθέσει. Έχει να πάει όμως Δεν θα μείνει εκτό. Περίτε Μίλησε και ο Γιώργος χθε, ο Παπανδρέου. Ναι, το είναι το είναι πάρα πολύ, πολύ ωραίο. Το για τι δουλειέ που έκανε. Είπε το Μουσάκεφ ήταν πολύ ωραίο κομψό. Ιφάλιο λόγο, είχε γίνει πρώτα υποθυπουργό. Όχι τίποτα. Αλλού. Αλλού. Ευτυχισμένο. Πολύ καλά. Έχουν ευθύνε αυτοί οι προηγούμενοι. Ναι, εγώ εγώ έκανα ένα σκύπ και δεν είπα για μένα. Τι να πω άλλωστε. Τι να πω, πολύ καλά τα πήγα. Μα έβαλα μόνο για να σα δώσω το του πρώτη φορά. Ο, ο Γιώργο, είχα ήρθα και εγώ στο Καστελόριζο. Ναι, ναι, το ψάχνα है. και εγώ με τα επικοινωνιακά. Πολύ καλά, συζητάμε τον Τζίπρα τώρα για να συμπορευτούμε. Και ε, αυτό. Εξωκομματικά. <οχ> Πολλάκι Τζίπρα Παπανδρέου, δηλαδή. Και ο Γιώργο, λοιπόν, εκεί μίλησε για την ανάγκη των ανθρώπων, θα δει, το φέρνει πολλή πλάγια, να γραφτούν στα συνδικάτα του. Επικαλεστήκατε, κύριε Υπουργέ, ω επιχείρημα, άλλε χώρε όπω είναι η Σουηδία και η Δανία, όπου υπάρχει το σύστημα του flex Security, δηλαδή μεγάλη ευελιξία. Και επειδή έχω δουλέψει. ως εποχικό εργάτης στη Σουηδία και μάλιστα με πολλούς συμπατριώτες Έλληνε σε δουλειές καθαρισμού καλοκαίρια για να πληρώσω τις σπουδέ μου στην Αγγλία όπου τότε φοιτούσα δεν μπορούσε να δουλέψω νόμιμα αν δεν ήμουν γραμμένος στο Συνδικάτου. Γιώργο Το βιάσαν δυο καλοί Του λένε στο Συνδικάτο Στο Συνδικάτο Να πάει να γραφτεί Πάρτα το αποφασί Να γραφτεί στο Συνδικάτο Να γραφτεί στο Συνδικάτο Πάρτα το αποφασί Να βγάλουμε τον Έλληνα που εργάζεται! Σειρά έχουν άλλοι. Το κάνουν άλλοι αυτό τώρα. Ένα-ενε. Ένας, ένας, ένας. Εσύ να πριν, το έκανε όσο μπορούσε και πολύ καλά. Είναι η αλήθεια. Με τα Δουνουτού και τα υπόλοιπα, τώρα έχουν πάρει άλλη σειρά. Εκτό Δουνουτού, αλλά με τα ίδια αποτελέσματα. Ναι. Γιατί όσο κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία, τόσο μεγαλώνει Όπως Όπω είναι... ακούσαμε στην αρχή. Τσακού. Ναι. Ο. <laughs> <laughs> <laughs> Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια. Τη Πέμπτη. Τη Πέμπτη ο, ο Είδε τα καινούργια decoration το Μαξίμου. Τα oh, πολύ με ωραία. Το δελούδι, oh. Με το δελούδι, με τον πίνακα, η υπέρκοψη μέσα ήταν. Πάλε όλα είναι. Εκείνο χυθεί καφέ. Να, <laughs> <laughs> <Τι> να <laughs> κλαίσει το δελούδι ολόκληρο. Ε, πού στον καναπέ τον άσπρα. Πετάμε και παίρνουμε μάλλον. Καλά, λέει. ναι, δεν λέω ότι θα. στους πλούσιου δεν γίνεται θα Τι θα να Καρπέξ. πω πετάει. στους πλούσιους δεν γίνονται τέτοια ατυχήματα. Αυτά είναι τους Που κάνε κάτι φιλτζανάκι. Στα κερατζίνια Στα κερατζίνια καφέ θα πάρει λεφτά. Στο να έχουμε λεφτά και χωρί καφέ. Πετάς στον καναπέ άλλον. Δεν σε δε, νοιάζει. Και έξω το εργασιακό. Να Να Καλαπέζεσαι στους κατουρημένους με τον όχι, Πίνα, Γιατί δεν ήταν ο Τσίπρας που ήταν σε μια πολυθρόνα Τι είχε κάνει Α, αυτοί Που είχαν τα, τα τα ενωτήσει μπαφύλα όλοι Ξάπλουν στο μαξιλά, σε πριν ούπνος, Λίγο με σαρβάιβορο έτσι κυμώσουν, Και με μαστούρωνες που έγερνε ο στη που είχε χυθεί, Αυτή ήταν που... σπασμένη σίγουρα Κάπο, μπατάριζε. Όποιον και να βλέπει, αυτή είχε πάρει το σχήμα του τσιπέλα. Ή είχε Έτω. κάτσει το πάτω με είχε βουτύξει το μπόρο στο μπάρι. Όχι, Ή είχε χαλάσει πολυθρόνη, είχε κοπεί το ένα πόλεμο. Του την πριονίζαν την καρέκλα. Ναι. Φάνηκε. Ορίστε. Το τσακαλότο. Αυτά τα πέταξε μαρεύα. Όλα ναι, και μόνο καινούργια. Πάμε, πάμε. Φι, τι ήταν αυτά, ηκαία. Ποια τι είχαν κάνει. <laughs> νέο ανάγκη. σετ που έχει κλείσει, μάλλον. Νέο σετ. Ποια είχαν κάνει. να κάνουν κάνει. Σε κτίρια κυβερνητικά. Δηλαδή, αισθητική παρέμβαση σε έναν χώρο. Ωραίος, ωραίο. Okay. Κάτι ανάγκη. Είναι λέω, α μια υπο... υποτιθέμενη ανάγκη ότι, α πούμε, κόβεται ένα κονδύλι 100.000 ευρώ για το Μαξίμου. Το ε, Μαξίμου χρειάστηκε 50.000 ευρώ, ευρώ και τα άλλα 50 σε και... ένα εξωτικό. Ω, βλακί είναι αυτό. τον Εντάξει, βλακή. Βλακή. λέω. Απλά διότι... πώ δουλεύουν συνήθω οι διαφημίσει σε εταιρείε. Ναι, ναι στι εταιρείε διαφημίσει. Εδώ δεν είναι και το 50.000 ρο είναι ψηλά για τέτοια μεγέθη. Τι ψηλά, παιδί μου. Γιατί η σειρά είναι ψηλά, προφανώ. Κοίταξε πόσο κάνει ένα καναπέ. Και δεύτερον. Όχι, δεν λέω για τον καναπέ. Α. Για το άλλο. Και δεύτερον, δεν, δεν γίνονται έτσι τώρα. Απλά είναι η μανία και η... να ζει σε ένα περιβάλλον πιο όμορφο, πιο, όμορφο, πιο μεγάλο, πιο μοντέρνο Είναι μέσα από αυτό να σηματοδοτήσει μοντέρνο και άποψη και αισθητική. Είναι μεγαλύτερο από το 50.000 και τα όποιο ποσό. Εγώ νομίζω όποιο... βλέπουν το crown στο Netflix. Και κάνουν. Κι έχει μεγάλο πιαστή. Σου λέει, δεν καταλαβαίνω. Αυτοί και τρώνε ένα τραπέζι 35 μέτρα. Ναι. Θέλω κι εγώ. Να βάλει με σκέιτμπορτ. Να πηγαίνει από τη μία με το πατήρι, το ηλεκτρικό. Η... Να πηγαίνει, να λέει, φέτο μου την γούστερ, έσω και ε, να τη φέρει. Είδαμε όλο το στέμα. Η συγκεκριμένη οικογένεια, η πρωθυπουργική τη Ελλάδα, θα πάει για καρτέρι ελαφιού. Δεν θα πάει για καρτέρι <laughs> ελαφιού. Στην πάρνη θα τι έκανε ο Κυριακό. Ήταν ένα επεισόδιο στο στέμα που είχαν πάει όλη η βασιλική οικογένεια για καρτέρι ελαφιού. Άλλο ήθελε να, να δείξει, δείξει πώ η Νταϊάννα μπήκε στην οικογένεια γιατί βρήκε το ελάφι που ψάχνανε. Ναι. Καμία αντίρυση. Πώ γίνεται το καρτέρι, Πάνε, δίνονται όλοι με σπορ ρούχα και μπότσε. Τα ρούχα για, τα ρούχα καρτέρι. για καρτέρι. Ρούχα για καρτέρι, το αντίστοιχο για καρτέρι. Πού είναι η τουλάπα, εδώ είναι η τουλάπα για καρτέρι. Προφανώ. Φοράνε όλοι όμω τα ίδια. Καλό, με ξέρει. Κάνε αυτοκίνητα 4x4, τζίπ και τέτοια. Ειδικά για καρτέρι. Ειδικά για καρτέρι. Πάνε σε ένα βουνό και κάθονται και περιμένουν. Να δουν το ελάφι, ώρες Ατέρητος, πολύ δύσκολη ζωή του βασιλιά Είδες όμως τι χαλαρά, όμως δεν είχε ανεμογεννήτριες Αν είχε ανεμογεννήτριες εκεί πέρα, άντε <laughs> να φτιάξει καρτέρι Ω, Θα διώχνε το, το θα ελάφι, ελάφι, ελάφι. Φουρβουρβουρβουρ, αυτό που αυτό τη φασάρια ναι. Και κάθονται εκεί και γυρίζουν το απόγευμα, Τη μία μέρα δεν βρήκαν το ελάφι, κουρασμένοι Και φάγανε όλοι μαζί Πώ δύσκολη. Να κυβερνά ένα έθνο έτσι. Αυτά θα κάνουν τα. Θα Να και μην να τα καρτέρια. Να σηκώνεται χάραμα να πάνε για καρτέλε. Είναι βασιλία να περιμένουν διαφημίσει. Και να πηγαίνει λοιπόν, περίμενε. Και να πηγαίνει να κάνει το καρτέρι, να βρουν το ελάφι και να βλέπει κάτι πουλτώζα, να κάνει όρεξη. <laughs> <laughs> πού είναι το ελάφιε! <laughs> Φάσει, ψάχνουμε για χρυσότο <laughs> άσπρεμα. Όχι, θα το μαζήσει πουλτόζα και με τονιέρα. <laughs> το ελάφει. Θα δουγαλω κοιμάτε υλικά. Θα το κάνει στο ελληνικό θα είναι και έρατα. Τα ελαφιού που θα βρούμε τη μέρα. να κρεμάσει σαν τζάκι. Τώρα που είπε ο ο πρίγκι Νικόλαος, έγινε μια στην, στο Λονδίνο. Ποιο ο πρίγκιπα Νικόλαος, Ο Τέο. Δεν μπορώ. Αναλφάβητου βασιλικά. Έτσι. Ένα πρίγκιπα Νικόλαο. Το δικό μα, το λογικό, κανένα άλλο. Όχι, το αλουνού. Α. Το δικό μα έχουμε. Βεβαίω, τι έκανε. Έγινε η Biennale Design του Λονδίνου. Τέλα. <laughs> Με σκάσεις. Λοιπόν, και ο πρίγκιπα Νικόλαο εκπροσώπησε την Ελλάδα. Ω τι. Έλαντε. Ως λοιπόν, θέως. στην καθημερινή το βλέπουμε, το διαβάζω από το Ρόζα, το, το site και λέει ότι. Ε, πήγε ω. Κάτσε να σταυρώ όλα αυτά να στα πω κανονικά. Αδιάβαστο. Ω ο πρίγκιπας τη Ελλάδα, έτσι πήγε. Και δεν μα εκπροσώπησε η Μαρέβα. Ε, ε, τί... έχουμε τον Νικόλα για υπέρκοψε, συγγνώμη κιόλα. Ε... Δεν μπορώ να καταλάβω ξαφνικά ένα τζιφιόγκο. Ο, ο τίτλο ήταν αυτό. Ο πρίγκιπας Νικόλα τη Ελλάδα εκπροσωπεί την Ελλάδα στην Biennale design του Λονδίνου. Άντε. Όχι ο Νικόλα Γλίξπουργκ, τέο πρίγκιπα ή ναι, πρώην, ναι, δεν ξέρω πώ θα το βάλει. Όχι, ο πρίγκιπα. Μπράβο. Και δημιουργούνται και η πρεσβείε εκεί κανονικά, και δημιουργείται και ένα ερώτημα τώρα προ το Υπουργείο Πολιτισμού. Αν έχει κοφτεί τον Τι έγινε, τον στείλαμε εμεί. Μόνο του, του ήρθε και λέει: Δηλώνω ο πρίγκιπα και πάω. Καλά, η Μερνδόνη θα μπορούσε. Κανονικά. Θα μπορούσε να τον στείλει. Κανονικά. Αλλά να το ξέρουμε όμω. Ναι, ναι, ναι. Όχι, ακριβώς... να το ξέρουμε για να το χαρούμε, να το γιορτάσουμε. Να πούμε: Έχουμε βασιλιά, έχουμε πρίγκιπα, έχουμε κάτι. Ναι, His royal... Άινε, όπω το λένε. Χιζόγια, άινε. Ναι, αυτό έτσι. Από εδώ, χάμο. Έτσι λανσαρίστηκε. Πριν Νικόλαο. Τα α... τσιγάρα Νικόλαο. <laughs> <α, όχι. laughs> δηλαδή, <laughs> η αυτού βασιλική υψηλότη πρινγκυπα Νικόλαο. Ah. Βλάχο, έχουμε και βασιλιά. Με επιμητσοτάκι σα φέραμε και, και βασιλή. Τι λέγαμε πριν για του βασιλιάδε. Μήπω είναι βασιλίδες. the artist known as e, e, prince. <laughs> <Δεν ξέρω> Νικόλαο. <laughs> Πήγε ο, βασιλιάς, πήγε ο Βασιλιά, πήγε ο πρίγκιπα. Η συμμετοχή του Γκλίξπουργκ. Μάλλον δεν διαβάσω. Υπάρχει ένα ερώτημα, αν εκρήθηκε από την ελληνική πρεσβεία. Τη φόραγε. Τον έντυσε ο Κουδουνάρη. <laughs> δεν ξέρω. Κάποιο. έχουμε πρίγκιπα. Να μείνουμε στα θετικά. Ναι, ναι, έχουμε... όχι. Το κρατάω αυτό. Μπορεί Θα... να μην έχουμε πρίγκιπα. Ταιριάζει. Με την παρούσα κυβέρνηση ταιριάζει. Διαγωνισμό υπέρκομψου να έχουμε. Να φύγει και η από το προεδρικό μέγαρο με τα γατιά, θα το έχει κάνει και κατουρημένο. Να πάει ο πρίγκιπα να μην Να πάει κάθε γατομάνα τώρα, να πάει στο παρακαλώ. Τι του θέλουμε αυτού του θεσμού. Έτσι κι αλλιώ η Σακελαροπούλου ολοκαύεσαι κάνει. Πάει ο πρίγκιπα που ξέρει να φερθεί. Επίση με αυτά τα ταγεράκια τι να χαρίζει. Βάλε oh. μια μπέρτα εκεί, μια Έλε. κάπα. Ένα... Με κορό να πούμε. Σαν την Κρουέλα, την μια... <laughs> Ένα στέμμα κάτι. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε διαφημίσει που θα βάζαμε πριν 7 λεπτά, αλλά με τον πρίγκιπα ξεφύγαμε και εδώ είμαστε. Λοιπόν, ενώ μέσα ψηφιζόντουσαν τα άρθρα του νομοσχεδίου με βαρβάτε πλειοψηφίε, τα 55 τουλάχιστον, έξω είχε πορεία, συγκέντρωση. Ε, βασανιστήριο συγκέντρωση. του κόσμου. Ναι, μπράβο, να ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, Δεν είναι βασανιστήριο το νομοσχέδιο, είναι βασανιστήριο η συγκέντρωση. Βασανιστήριο, είναι, που βέβαια. Είναι μια φορά το χρόνο η συγκέντρωση, ενώ το νόμο είναι κάθε λεπτό. Συγγνώμη, η συγκέντρωση. Αν προκαλεί κίνηση, το νομοσχέδιο είπα, με τη διευθέτηση μειώνει Σωστό, όπω είπε ο κ. Βολυδάκη. Βεβαίω. Λοιπόν, έξω είχε, και, είχε το πάμε. Συγκέντρωση είχε και ομιλίε εκεί. Και κάποια στιγμή μίλησε ο μαθητή, ο Γερμανάκο. Τον θυμάσαι, ο ξανθό Γερμανάκο που τότε με τη σκέψη. έβγαινε στα κανάλια. Που στα κανάλια. Ποπαλάκη. Ναι, ο Γερμανάκος. Λοιπόν, θα ακούσουμε εδώ πώ τελείωσε την ομιλία του. Δεν γίνεται να ζητάνε οι εργαζόμενοι να μην αντιδράσουν όταν τους τσακίζουν. Αγωνίζονται δυναμικά και καλά κάνουν. Και μαζί του εμεί οι μαθητέ, που συλλογικά από την αρχή τη χρονιά διαλέγουμε το δρόμο του αγώνα. Γιατί ξέρουμε την αξία και το αποτέλεσμά του. Το βιώσαμε. Σήμερα, μέρα πανελλαδικής απεργίας, οι μαθητές όλη τη χώρας βρισκόμαστε στο πλευρό των εργαζόμενων γονιών μας, των φοιτητών όλου του λαού. Και οι μαθητές της ΓΑΜΑ Λυκείου δίνουν τη δική τους μάχη στις εξετάσεις όπως όλη τη χρονιά. Ψηλά το κεφάλι αλάνια και καλή δύναμη. Θα νικήσουμε. Το Αλάνια είναι εδώ το θέμα, το ψηλά Αλάνια. το κεφάλι Αλάνια και εδώ είναι, ε, είχαν μαζευτεί μουσική εκεί και τραγουδάνε το γνωστό. Πριν και σύνθημα, Πιο το τραγούδι γίνεται και σύνθημα. Λαό Ενωμένο, ποτέ νικημένο στην Ισπανική. Ε, θα έρθουν αυξήσει μισθών. Πάλι. Έχουμε, έχουμε καλά νέα. Τι, Τι θα γίνει. Ε, πάλι. Δεν βγαίνει χρόνο. Δεν βγαίνει. που να τα ξοδέψουμε. Να τα δουλεύεις, θα δουλεύει πολλέ ώρες Θα Μετά θα ξεκουραζόμαστε. Θα σου πει δούμε τα παιδιά. Μασούρι. Κάρτα Μασούρι. Ηλεκτρονική. Κλικα way. Ηλεκτρονικέ όλε. Κάτι. Να αψωνίσουμε. Α τα, τα λεφτά που θέλει να τα δώσει η κυβέρνηση τώρα. να πούμε όχι. Τι θα πούμε. Ναι. Σαγεί δεν είναι. Ποιο. Θα πει σε έδου αυξή να πάρουμε μηνών. Όχι, <laughs> <laughs> δεν είναι έτσι. Δεν, δεν το κάνουν έτσι. Ε, το κάνω απέξω παίξω. <laughs> Όχι, ναι. Συνήθω τα μνημόνια έρχονται όταν δεν έχει πάρε αυξήσει. Ναι, τώρα θα πούνε, δεν πήραμε το ένα, πήραμε το άλλο δώσαμε το ένα δώσουμε το άλλο για την πανδημία. Τώρα έρχονται τα λεφτά τη Ρούσουλα. Άστο. Λοιπόν, Χαζιδάκη σήμερα το πρωί. Τα λεφτά τη φωτιά. Μα γι' αυτό έρχεται και κάνουμε την τελετή. Τανάκι τη. Ναι. Βγαίνει λοιπόν ο Χαζιτάκι σήμερα το πρωί στο Γκούτρα και στο Τζούνο, στο Σκάι. Την επομένη τη μεγάλη νίκη, ο Μπακούνιν δηλαδή. Ναι, ναι, ναι, ναι. Και τον ρωτάνε για τι αυξήσει των μισθών και η απάντηση ω εξή. Πρώτον, αν θα προχωρήσετε στη δέσμευση στην προεκλογική να αυξηθούν οι μισθοί με βάση την ανάπτυξη, φέτο προβλέπετε ε, μεγάλη ανάπτυξη, οι κατώτατοι μισθοί. Είχο. Γιατί πολλοί λένε ότι με άσχημα μα μιλάτε για την Ευρώπη να εφαρμοστούν και μισθοί Ευρώπη. Ναι, και του μισθού. Μα κοιτάξτε. Η, η ίδια η ανάπτυξη δίνει την, την απάντηση. Οι μισθοί δεν διατάσσονται. Ε, οι μισθοί στο Λουξεμβούργο, στη Γερμανία κτλ. είναι μεγαλύτεροι γιατί οι άνθρωποι κάνανε αυτά που προσπαθούμε να κάνουμε κι εμεί εδώ τώρα, με όλε τι φωνασκίες απέναντι και προχωρήσει η οικονομία, του δημιουργήθηκαν θέσει Άρα με αυτά που κάνετε θα αυξηθούν οι μισθοί, λέτε. Γενικά η πολιτική τη κυβέρνηση πηγαίνει προ αυτή την κατεύθυνση. Λουξεμβούργο θα γίνουμε. Και Λουξεμβούργο θα γίνουμε. Και Γερμανία. Τόσε χώρε έχουμε γίνοντα. Και Δανία. Με το Γιώργο. Δεν είχαμε Όχι. Όχι. Μόνο το ΕΛ. Τα yeah. δύο πρώτα γράμματα. Μετά αλλάζουν. Yeah. Στρίβει ο ένα από εκεί και ο άλλο από εκεί. Ελβετία. <laughs> Ελβετία μπορεί. Yeah. Αλλά έχουμε σχέση με την Ελβετία. Ω γνωστόν ότι βγαίνει από εδώ, πάει και κατατίθεται εκεί. Αλλά το θέμα είναι ότι εδώ, ό,τι κάνει αυτή η κυβέρνηση, οδηγεί εκεί. Και η ανάπτυξη, βέβαια, που θα έρθει. Σε αυξήσει Δεν αντέχουμε κουραστεί από τα χειροκροτήματα σε αυτή την κυβέρνηση. Δεν αντέχω. Τι καλά. Το ένα δίνεται. καλό back to back, σαν να παίρνει το ευρωπαϊκό κάθε εβδομάδα. Χωρί ανάπτυξη. Δεν αντέχουμε. Δεν γίνεται. Το χειρότερο ποιο είναι ότι έχουμε συνηθίσει τα καλά Δεν σημασία. Έξω έχει βαρεθεί ο κόσμο. Το ψάχνει, το αξίζει, το λάθο, θα δούμε. Από την αρχή. Εμεί οι κομπλεξικοί. Πολλοί κόσμοι φαίνεται και στι δημοσκοπήσει. Και άμα δει και κανάλια είναι τα πιο ευχαριστημένα από όλα. Αν δει τα κανάλια, μόνο τα κανάλια είναι ευχαριστημένα. Κανεί δυσαρεστημένο, κανεί. Έτσι, λίγο κάτι να πούμε ότι θα μπορούσε να. Όχι τίποτα, είναι όλοι χαρούμενοι. Καλό ένα αυτό. Καλό περνάει και στον κόσμο έξω. Αν κάτι περνάει να πράξει. Και έτσι λοιπόν, εδώ θα έρθουν και αυξήσει τύπου Λουξεμβουργού. Ωραία. 1.700 νομίζω είναι ο κατώτερο εκεί. Μπορεί και 1.800 συγγνώμη να κάνω λάθος. Ε, αύξηση. Ας έρθει και 1.600 οριακή εδώ. Οριακή αύξηση είναι από τα, <laughs> τα 5.34. Ναι, ναι. Τι είναι. Ε, εντάξει. Όσο πρέπει για να κινείς αν, Το Αυτό έρθει η ανάπτυξη. Κοίταξε Αν δεις ότι τα, τα ενίκια είναι σε τέτοια, τέτοια επίπεδα, λογικό να έρθει ο μισθό εκεί. Ναι. <laughs> Είναι πολύ πάνω από του μισθού. Δεν θέλει να σε πει κράνο, δεν θα έρθει ο μισθό. Με τίποτα. Oh, μόνο τα ενίκια θα αυξάνονται. Τα ενίκια θα αυξάνονται. Oh. Όλα θα αυξάνονται. Οι τιμέ των προϊόντων θα αυξάνονται. Τα ράφια στα σούπερ ότι υπάρχει εκεί πάνω, ο μισθό δεν πρόκειται να αυξάνεται. Οι ανάγκε θα αυξάνονται. Όποια ανάπτυξη. Τα χρέη θα αυξάνονται, έρθει, τα θα αυξάνονται. ανάπτυξη. Μπορεί να είναι 4%, 3%. Ανάπτυξη σε σένα, στην τσέπη, στο μισθό σου δεν θα έρθει που να γυρίσει ο κόσμο ανάποδα. Στο υπογράφω και δεν το υπογράφω εγώ, το ξέρουν και αυτοί που λένε ότι με την ανάπτυξη θα, θα, θα έχει δουλειά. Εκτό και αν γυρίσουμε εμεί τον κόσμο ανάποδα. Που εκεί αλλάζουν τα πράγματα. Δεν βλέπω κέφια. Ε, γιατί τώρα δεν είπαμε τα κανάλια. <laughs> <laughs> Δείχνει ότι είναι αισιοδοξία και ότι όλοι είναι χαρούμε. Mm, ε, αυτό δεν υπάρχουν εννοώ, ε, Τέτοιο από αυτού θα Ο, γίνει όχι, αλλαγή. Αυτούς, δεν θα γίνει αλλαγή από αυτού. Γιατί με μια χαρά κέφια είχε προχθέ την πορεία και yeah. Κέφια τέτοια κέφια υπάρχουν, υπάρχουν πάρα πολλά. Ε, δεν θέλει κάτι παραπάνω για να γυρίσει λίγο παραπάνω όταν χρειάζεται. Ναι, βεβαίω. Όταν ορυμάζ, το Ζαμπόν. Δεν απογοητεύομαι εγώ καθόλου. Απλά σε αυτή τη φάση τώρα τα κέφια είναι λίγο συγκεκριμένα. Να. Είναι συγκεκριμένα γιατί θέλει πολλά πράγματα για να αλλάξουν. Κάτσε θέλει. με το καλό, τέλειωσε το Μάστριφε. Να τελειώσει με το καλό και το Σαρβάιμπορ. Ένα-ένα μπαίνουν στη σειρά του, τάθουμε και τα κέφια. Έχουμε δεσμεύσει, έχουμε συνήθειε. Δεν μπορούμε να αφήσουμε στη μέση. Έχει δίκιο σε αυτό. Σε αυτό έχει μεγάλο δίκιο. Πάμε λοιπόν, ο Πρωθυπουργό είπε χτε, μίλησε στη Βουλή, γιατί ξέρει από αυτά, για του καταπέλτε των πλοίων. Και από αυτά ξέρει. Είπε για την απεργία στο λιμάνι. Θυμόσταν και, και εκεί έτσι, μα. Δεν μα το είπε. θα μα το έλεγε. Ναι, φαντάζομαι. Τι να ήταν Μούτσο. Με πει. Ο Κυριάκο yeah. Μπιτσοτάκη στο πλοίο, αυτό yeah. που λύνει του κάβου. Καπετάνιο είναι. Καπετάνιος είναι. Ε, καπετάνιος, καπετάνιος είναι ο πρώτο. Και πάει ναι. το πλοίο. Στο πάει, παγόβουνο. Πάει, πάει κανον... Δεν έχουμε παγόβουνο, ευτυχώ. Yeah, yeah. Κάτι yeah. νησιά, κάτι νησίδα, στην πραγματικότητα. Από αυτά κινδυνεύουμε στο Αιγαίο. Βγαίνει λοιπόν χθε για να πει ότι το γνωστό αφήγημα τη Νέα Δημοκρατία και όχι μόνο και των καναλιών, ότι οι απεργίες είναι εχθρικέ προ το σύνολο. Αυτοί που απεργούν στρέφονται κατά των άλλων. Και γι' αυτό και καταργούμε τον συνδικαλισμό, καταργούμε τι απεργίε. Δεν τον καταργεί άλλους... ακριβώ. Τον περιορίζει. δυσκολεύει, το βάζει τριπλοποδιέ. Βάζει, βάζει ελέγχου από του. Δεν τα γνωστά, Ψυχολογικό πόλεμο, που έλεγε και ο Παφίλη. Όποιο πάει έξω με τον Τούκα, ασκεί ψυχολογικό πόλεμο στους μέσα. Νομίζω δεν το έτσι Είπε ψυχολογικό πόλεμο, εμπάσχετο διάλογο. Το, <Το>, το πεπαιδεύει. <είπε με> <Το> Λέω, εγώ κάπως έτσι με <Το> ερώτημα το είπα. <Το> λοιπόν, ε, ο Κυριάκο Μητσοτάκη μιλάει για το μίσος που έχουν η κοινωνία κατά των απεργών. Τη χθεσινή μέρα, που τρει-τέσσερι ώρες πριν τα πει αυτά στη Βουλή, στο λιμάνι κάτω, οι κάμερες δεν βρίσκαν άνθρωπο να πούνε κατά τη απεργία. Και όλους θα τους καλύπτει μια ισχυρή, ανεξάρτητη αρχή που θα ελέγχει ηλεκτρονικά την νομιμότητα στον χώρο που δουλεύουν. Και όλοι τους θα συναντούν τους συνδικαλιστές των σωματείων δίπλα τους. Όχι μπροστά στα πλοία όταν ξεκινούν για λίγες διακοπές. <Και> Γιατί... Τα μπλόκα στους καταπέλτες μετατρέπονται πλέον σε καταπέλτες της κοινωνίας κατά τον εχθρόν τη. Όμως καλά κάνουνε, καλά κάνουνε. Yeah. Αυτή είναι μάγκε και κάνουν απεργία με αυτές τις συνθήκες. Και εδώ θα καθίσω επίτηδε δεν θα πάω ούτε σαντορίνη ούτε πουθενά. Και θα καθίσω δίπλα του μαζί του. Όμω εδώ οι εργαζόμενοι έχουν απόλυτο δίκαιο. Γιατί και εμεί εργαζόμενοι είμαστε, άνεργοι είμαστε. δεν τα έχουμε με του απεργού. Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε, να είστε καλά. Γιατί εργαζόμενοι είμαστε όλοι. Βέβαια, σα ευχαριστώ κύριε. Και το νομοσχέδιο είναι σφαγείο. Μα μειώνουν τα πάντα, του μισθού. Θα δουλεύουμε σαν ύλωτε δηλαδή. Καλά κάνουν και απεργούνε. Και εγώ εδώ θα καθίσω, επίτηδε. Να μείνω μαζί του. Δεν πήγε καλά αυτό. <laughs> δεν πήγε καλά. Από όλα τα κανάλια έχει ενδι ενδιαφέρον στο Skype όταν το μαζέψουμε να μέσα. Ναι, ναι, ναι σα ευχαριστώ, σα ευχαριστώ κυρία. Με εμίσω το κυρία που μου εσύ και ε, τι. Είναι tales... γιατί έχει στο αυτήν <τυ> τον οικονομικό που βρίζουν από μέσα. Δεν λέει... Ο οικογόνο μου τι... μιλάει σε αυτή. Στην επιστροφή παιδί μου. Δεν <ασίγου> δε μιλάει ο οικονομού στα αυτή, αφού οικώνουμε στον αέρα. Αυτό λέει ποιο να στον τον αέρα κουλιά. Ναι, δεν έβγαζαν οικογενουή και την ώρα, δεν μιλάει, παρουσιαστή ότι να πει ακούγεται. Ακ το μετά είναι το θέμα. Μόλι γυρίσει. Δεν την είδε. Δεν την έκοψε από μακριά. Τι την άφησε. Πήγαινε αλλού. Πήγαινε, Πήγαινε δίπλα. Πέρα. Αυτό σκέφτεται. Τι ο πρώτο βράδυ. Δεν θα καθόμαστε τώρα να πετσοκόβουμε να μοντάρουμε τη δήλωσή τη να βγει το καλό. Ναι, Οπότε θέματα. Έχουμε πολλά θέματα. <laughs> Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλο με τα θέματα και τα αναθέματα. θέματα. έχει πέρασει ώρα. Αυτά και με αυτά. Ε, ε, αυτά μα, έχεις, καλή παρέα. Όταν έχει, πιάσαμε από βασιλιάδε, πιάσαμε. <laughs> <laughs> <laughs> από χρυσού, πιάσαμε. Έχουμε βασιλιάδες, πρίγκιπα για την ακρίβεια. Ψεκασμένου, πιάσαμε. Ο πατέρα του Βασίλη Μάγκο, Γιάννη Μάγκο, κάνει. Μήν από ό,τι βλέπουμε, το έχουμε βάλει στο site. Ε, κατά του Χρυσοκοϊδι τη αστυνομία για όλα αυτά που συνέβησαν πέρυσι, τέτοιε μέρε. Τον YouTube, αύριο ξουλαδό το του γιού και... του και τον θάνατο μετά από το ένα θάνατο. μήνα λόγω κακώσεων στα ζωτικά όργανα. Μπείτε, δείτε στο site ελληνοφρενανέ.gr. Το έχουμε ήδη ανεβάσει. Φτάνουμε στο τέλο. Έχουμε λαό σήμερα. Είναι απεργιακό από χτε και προχτέ. Με αυτό πάμε σε διαφημίσεις και αμέσω μετά στο μαγαζίνο. Γεια σα. Καλησπέρα, τρελό μου, αγόρι. Μπούπα, καλησπέρα. Εδώ ταξιζεί κομμουνιστή, μου το ξεχνάτε έτσι. Ναι, καλά, εντάξει. Λοιπόν, άκουσε με αγόρι μου. Είχα πάρει στο ταξί κάποιον ε, και μου είπε ότι ο θύμιο κάποια στιγμή ήταν, ήταν συναστισμό. Μετά έγινε καπα-κάπα. Α, να θα... τα ορίστε, να έχουμε περίμενε, ντοκουμέντα. Πε, περίμενε, περίμενε, περίμενε. Εάν ισχύει αυτό, θήμιο πρέπει να ξέρει ότι είναι προτιμότερο να γίνει κομμουνιστή και να μείνει κομμουνιστή όπω είσαι εσύ παρά να γεννηθεί κομμουνιστή και να μείνει κομμουνιστή. Όπω είμαι εγώ. Γιατί με τον να είμαστε στάσιμοι. Με το να γίνει αυξανόμεθα και πληθυνόμεθα. Άρα ευχαριστώ το Θεούλη που σου βάλει μυαλό γρήγορα και να ξέρει, επειδή είσαι και λίγο άθεος από την καταλαβαίνω, ότι ο Θεούλη έστειλε στη γη το Χριστό ο οποίο ήταν ο πρώτο κομμουνιστής. Μισόλυτα, ο Θεό δεν μα έφτιαξε. Ναι. Ή εμείς φτιάξαμε το Θεό. Αυτό λίγο να απαντήσουμε. Όχι, φίλε, Αυτό Αλλά ο Θεούλης έφυλε στη γη το Χριστούλη, ο οποίος ήταν ο πρώτος κομμουνιστής. Θε να στο κάνω Έ... λίγο καλύτερο? Για πες μου. Πριν από συνασπισμό ήτανε και Πασόκ. Μόνο oh, αγάπη μου εσύ. Και πονάκου πως θα το ξεκινήσω. Από αυτά τα ούκανο, γιατί είναι homo και τα λοιπά, Λοιπόν, αυτοί που ψηφίζουν η Νέα Δημοκρατία και είναι ούκανα, και μάλιστα εργάτε, δεν ξέρω τι φυσικά έχουν στο μυαλό του. πάνε λοιπόν να δηλώσουν στους του όσοι δουλεύουν και δεν είναι άνεργοι, έτσι. <Τι> γιατί περισσότεροι είναι άνεργοι, είμαι σίγουρο, όπως η του ελληνικού λαού. τα, πάνε, να δηλώσουν, λοιπόν, αυτοί, αυτά τα ουκανα, ότι δεν θέλουν να Ούτε να πληρώνονται για τίποτα. Ούτε να υπερορίε, για τίποτα να αναστηρίξουν τον νόμο του Χαρτιδάκη, του Πούλη και τη Δεξιά. Δεύτερον, θα σου πω κάτι άλλο που παρατήρησα αυτέ τι μέρε που έγινε το χαμό με αυτό το συνέδριο τη υπογονιμότητα. Σου μιλάει άνθρωπο που η γυναίκα του έχει κάνει έξι σωματικές, σωματικέ, έτσι. <συμπανε> και και εκεί που που γίνεται. Καλό μαγαζί και σήμερα καλά μαγαζιά. Και έχω προχωρήσει και σε που δεν μπόρεσα να κάνω. Άλλο που δεν νοηθεί. Καλά έχει πάει. Καλά έχει πάει. Γιατί και δεν κλαίω τα λεφτά. Πολύ καλά. Πολύ. Να πας σε ένα συνέδριο για τη γονιμότητα. Εκεί θα σε στηρίξουν πάρα πολύ. Θα σου δώσουν και το 32 πίσω. Έλα, ρε Έλα! Να σου πω, ε, τον καιρό που δούλευα πριν πάθω το ευτύχημα, ξέραμε ρε παιδί μου κάποιε εποχέ του χρόνου, είχαμε τα σίγουρα τα 8 ώρα μας, πληρωμένα κανονικά. καλά, εγώ στη δουλειά που έκανα δεν υπήρχε 8 ώρα, αλλά ήταν 1500 το μήνα σίγουρα. Και όταν είχε δουλειά, παίρναμε τα εξτραδάκια μα. Να! Αυτά τα βάλαμε στην άκρη και τα βάζαμε, ξέρεις, για καμιά διακοπή, ξέρει, για που πουστο δουλειά και τέτοια πράγματα. Ωπα τώρα μιλάμε. Τι πουστο δουλειά, τι έκανε. Είμαι σίγουρο. <laughs> Φιλαράκι μου είσαι, φιλέ Είμαι σίγουρο ότι θα ήταν σίγουρο. Αλλά θέλω να πω το εξή τώρα. Τώρα τι θα μου πει το αφεντικό, δηλαδή, σε περίπτωση που δούλευα. Ότι να σου πω, τώρα που, γιατί υπήρχαν και μέρε που δεν χτύπαγε τηλέφωνο. Φίλε, καθόμαστε στη μάτα και ξύναμε τα αρχαία μα. Δεν κάναμε τίποτα. Αλλά το μεροκάμα το μεροκάμα το. Το αφεντικό, βέβαια, στο σύνολο έβλεπε τη σούμα του αυτοκινήτου. 20.000 για το μήνα. Καλά ήταν. Δεν τον νοιάζαν καθώς, μια εβδομάδα γιατί τα 20 θα τα Οπότε λοιπόν, τι θα μου το αφεντικό. Α, να σου πω, κάτι ρε, Που σου χρωστάω, Πάτα τώρα που κάθεσαι να πούμε και είμαστε πάτσι. Οπότε μένεις μπαμ στα λεφτά του Οχτάρου. Έτσι εξασφαλίζεται το Οχτάρο. Χωρί τίποτα παραπάνω. Άσε τα υπόλοιπα τώρα που θα πάνε. ξέρεις πόσο δούλεψε, Μαύρο. Τι να σου πω, ρε, φίλα, από, από 12 χρόνια παιδάκι δεν έχω δουλέψει οχτάρο, Το πιστεύει. Ούτε ο έχει δουλέψει οχτάρο. Ο ρε, έχει. Δουλέψει... Ένα κοινό με το ούτε τετρά, ρε, δεν έχει δουλέψει αδεδρά, <laughs> έχετε ένα κοινό και δύο δεν έχετε δουλέψει ποτέ Ναι, ναι, σι... Άρα, δηλαδή, I'm <laughs>